«Σολαμέντε πέρπεν Εντάξει, το αν αντέχει η οικονομία είναι ένα θέμα, το αν αντέχει η κυβέρνηση είναι ένα άλλο θέμα Αν αντέχει ο κοσμάκη όμως είναι το πιο σημαντικό θέμα, Γιάννη yeah. Είναι η πολιτική που εφαρμόζει η Τρόικα, Καρμόνι είναι τώρα αυτό, έτσι, σε όλες τις χώρες τι οποίες παρεμβαίνει Ρεντεβού στα γουναράδικα. Εντάξει, το αν αντέχει η οικονομία είναι ένα θέμα, το αν αντέχει η κυβέρνηση είναι ένα άλλο θέμα. Αν αντέχει ο Κοσμάχης όμως είναι το πιο σημαντικό θέμα, Γιάννη. <Κι> Σιγά, πιάσαν το μαζιώτι. Εδώ χάνουμε την τρέμι. Αυτά είναι τα βασικά θέματα. Κανεί δεν μιλάει για αυτό. Παραιτήθηκε χθε βράδυ, δεν θα είναι η... Κεντρική παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου, της κεντρικής, του κεντρικού διάβολου ενημέρωσης των κυβερνητικών και άλλων αποφάσεων. Και αυτό συνέβη για πολύ συγκεκριμένους λόγους, όπως έχετε καταλάβει, διότι είναι η φωνή του Κοσμάκη. Η φωνή του Κοσμάκη σήγησε. Δεν θα την ακούμε από το Σεπτέμβριο, νομίζω και από σήμερα. Και αυτό είναι ένα πλήγμα στην ενημέρωση, στη δημοκρατία, στη λαοκρατία, διότι εξέφραζε... Μπορεί να μην την είχαμε τη λαοκρατία στην Ελλάδα, αλλά με κάποιο τρόπο εξέφραζε τι αγωνίε του Κοσμάκη, όπω ακούσαμε εδώ με το Γιάννη, να κάνουν τον περίφημο διάλογο. Το μαζιότι τον έπιασαν, δεν τον έπιασαν, θα του ξαναφύγει. Οπότε περί το όλο αυτό που γίνεται και έχει αναστατωθεί το δημοσιογραφικό, το οποίο αναστατώνεται πάρα πολύ εύκολα έτσι και αλλιώ. Το δημοσιογραφικό στερέωμα, τα δημοσιογραφικά γραφεία ασχολούνται αυτή τη στιγμή με όσα γίνονται. Εμεί εδώ τα παρακολουθούμε συνάδελφοι, οπότε αν γίνει κάτι μέχρι το μαγκαζίνο, να είστε σίγουροι θα το μάθετε. Αμέσως πάμε να δούμε για ποιον ακριβώς λόγο σήγησε η φωνή του Κοσμάκη, βεβαίως επειδή τα είχε βάλει με το δουνουτού. Είναι εύκολη η εξήγηση, θα ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα που της στήχησε την θέση της κεντρικής παρουσιάστριας. Λοιπόν, νομίζω πέσανε οι μάσκε και του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου και του κ. Τόμψεν. Και τώρα λένε λοιπόν ευθέω και το λένε και με πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση, λε και η συνταγή του μέχρι τώρα μα έχει οδηγήσει σε, κάποια, σε κάποιο αποτέλεσμα. Ότι θα πρέπει να, πά, να κάνουμε νέα φέμαξη με του συντάξει και να υποστούμε νέα φορεπηδρομή. Αυτό είναι το μοντέλο του, αυτό είναι το όνειρό του, αυτό ονειρεύονται και για την Ελλάδα και για του Έλληνε. Στα Ευχαριστώ μαμά. We can do it. Μπορούμε να το κάνουμε το λέει η τρέμη, να ακούσουμε τι νεότερα έχουμε από την επιχείρηση σύλληψης του μαζιότιου στην αυτοσμαρίνου σαλιφέρης στην ενόνομα σπίμ. Για πες. Λοιπόν, σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, η αστυνομία πλέον είναι βέβαιη ότι στα χέρια τη έχει τον καταζητούμενο τρομοκράτη Νίκο Μαζιώτη, ο οποίος μαζί με τουλάχιστον ένα ακόμη άτομο προσπάθησε να πραγματοποιήσει ένοπλη ληστεία σε τράπεζα που βρίσκεται στο ύψος της Καπνικαρέας στο κέντρο της Αθήνας. Εκεί έγιναν αντιληπτοί από αστυνομικούς της ομάδας Δίας, οι οποίοι προσπάθησαν να τους ελέγξουν αμέσως, σύμφωνα με τις έως τώρα Είχαμε ανταλλαγή πυροβολισμών, από την ανταλλαγή των πυροβολισμών έχει τραυματιστεί τόσο ο Μαζιώτης, ένας ασυνομικός της ομάδας Δίας, πιθανόν το άτομο που ήταν μαζί με τον Μαζιώτη για να κάνει τη ληστεία και ένας διερχόμενος πολίτης. Σύμφωνα με πληροφορίες από την ασυνομία, ο καταζητούμενος έως πριν από λίγα λεπτά και συλληφθής ε, τρομοκράτης φέρεται να πέταξε και, προ, ε, και χειροβομβίδα προς την πλευρά των αστυνομικών. Στο 401 έχει διακομιστεί ο τραυματισμένος αστυνομικό. Στον Ερυθρό, κατά πάσα θα διακομιστεί ο μαζιό και περιμένουμε και την επίσημη ενημέρωση από την αστυνομία για την εξέλιξη της συγκεκριμένη επιχείρησης. Όπω καταλαβαίνεις και εσύ, υπάρχει μεγάλη αναστάτωση ναι, και αναβρασμό στην λογικό. αστυνομία, γιατί ένα. Τρει μέχρι στιγμή τραυματίε. Τρει, μου λες τρεις, τέσσερις. ή τρει ή τέσσερι. Τρει σίγουρα. Πάνε. Σοβαρά, ελαφρά, ξέρουμε, έχουν δώσει κάποια στοιχεία. Από τι μέχρι στιγμή πληροφορίε δεν φαίνεται να κινδυνεύει κάποιο η ζωή. Βέβαια, περιμένουμε να δούμε μια πιο επίσημη ενημέρωση. Και να περάσει λιγόκι η ώρα για να καταλάβουν τι ακριβώ έχει συμβεί. Μάλιστα. Αυτά είναι τα νεότερα. Ακριβώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα πάμε εμεί στα δικά μα. Συνεχίζουμε εδώ με το δικό μα θρίνο. Μέχρι να ξεκαθαριστεί, θα περνώντα η ώρα βεβαίω. Καταλαβαίνετε κι εσεί ότι εφόσον συνέβη τώρα, πριν 15 λεπτά, οι πληροφορίε που έρχονται πολλέ φορέ είναι και αντιφατικές, Μέχρι να ξεκαθαρίσει η, η ατμόσφαιρα και πάντα είναι οι πληροφορίε που δίνονται από τι αρχέ, στην αρχή. Στην πορεία, που έχουμε και άλλε πηγέ πληροφόρηση, ξεκαθαρίζει η υπόθεση. Πάντω οι συνάδελφοι το παρακολουθούν και εκεί και εδώ. Οπότε οτιδήποτε συμβεί το ξέρουμε. Χάνουμε, χάνουμε τη φωνή. Ε, την ακούσατε, τι είπε. Είπε κατά του Δουνουτού και αυτό δεν μπορεί να το συγχωρέσει κανένα σύστημα. Έδωσε και ένα ραντεβού στα Γουναράδικα και αυτή για άλλο λόγο, βέβαια, για να ψωνίσουμε γούνε, δεν έχει σημασία. Για την Όλγα Τρέμι μιλάμε που επισκίασε τη σύλληψη μαζιότη και η επιχείρηση και η επίθεση και όλα αυτά που συνέβησαν και συμβαίνουν στο κέντρο τη Αθήνα. Επισκίασε τη φυγή τη Όλγας μια συναδέλφη σα, κορυφαία στο είδο τη και έχει διαπράξει. Ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε, heh, ωραίες στιγμές Έχει ζωγραφίσει στον αέρα του Μέγκαν Πάρα πολύ ωραίες στιγμές Τώρα για να αλλάξουμε θέμα Ο Ιταλός Πρωθυπουργός ο Σίλβιο Μπερλουσκόνη Έβγαλε τις γάζες από το πρόσωπό του Και οι πρώτες φωτογραφίες κάνουν τον κύριο του κόσμου <Συκά> <Συκά> Ο Σίλβιο Μπερλουσκόνη που βέβαια την παράσταση την έκλεψε ο τραγουδιστής ο γνωστός τραγουδιστής των YouTube ο Μπόνο που είναι και φίλος του Ιρλανδού πρωθυπουργού <συντήλια> <συντήλια> και κοντά σε όλα αυτά έχουμε και μεταφορά <συντήλια> αυτού του <συντήλια> κλίματος και πιο ανατολικά έχουμε την μεταφορά του κλίσματο στο Ντάνς <συντήλια>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 Θα δούμε τι, πώς θα το ξεπεράσουμε Συμβαίνουν αυτά στις μέρες μας Όταν κάποιος είναι τσεκουράτος Κάνει ενημέρωση τσεκουράτη Αυτό δεν μπορεί να το ανεχθεί Το κάθε σύστημα Κατά καιρού έχουμε στεναχωρήσει πολλούς με αυτή τη στάση Αλλά τελικά τουλάχιστον θεωρώ Ότι ο πολίτης ήταν κερδισμένο Από την ποιότητα τη ενημέρωση που πήρα από το Μέγκα Ευχαριστώ Λίγο νερό παιδιά νερό Ρεντεβού στα γουναράδικα ότι ο πολίτης ήταν κερδισμένο από την ποιότητα της ενημέρωσης που πήρε από το Μέγκα. Δεν είμαι σε διάθεση, χρυσό μου. Πώς να κάνουμε λοιπόν εμείς, θα συνεχίσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας με αυτόν τον Και τρόπο, δηλαδή να είμαστε διάση. τσεκουράτη, προσπάσα κατεύθυνση. Ευχαριστάς. Νερό, παιδιά, Τσεκουράτη προς πάσα κατεύθυνση και σε κάθε περίπτωση. Θα <Τα> ξεχάσει τα τσεκούρια που έχουν φύγει από το Δελτίο Ειδήσεων του Μέγκα η άρχουσα τάξη αυτού του τόπου. Έχει τσεκουρωθεί όσο κανένας άλλος σε αυτόν τον τόπο. Ειδικά α, τα βράδια 8 με 9. Φεύγει βεβαίως η Όλγα Τρέμι από το κεντρικό Δελτίο σύμφωνα με τα όσα έχουν δημοσιευθεί. Υπήρχε και μια περιραίωση ατμόσφαιρα τις τελευταίες μέρες, είχαν διαψευστεί αλλά συνήθως ό,τι διαψεύδεται στην πορεία ισχύει και γίνεται, ε, εφαρμόζεται κανονικά. Όμως παραμένει μια άλλη διάσταση στην ενημέρωση από το Μέγκα και επειδή είναι και καλοκαίρι καλό είναι να σταθούμε λίγο σε αυτήν. Χώρα του λαμπερού ήλιου και της πεντακάθαρης θάλασσας. Χώρα της φιλοξενίας και του χαμόγελου. Ελλάδα, τόπος των θεών, της φιλοσοφίας, της τέχνης και του πολιτισμού. Ελλάδα, μαγικός τόπος διακοπών. Έλα κι εσύ, γίνε ταξιδευτής στον τόπο του ονείρου. Η Υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη και το Channel σε καλούν στον πιο λαμπερό τόπο διακοπών, την Ελλάδα. Η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη και το Mega Channel σε καλούν σε μια περιπέτεια ξεγνιασιάς και ονείρου. Αντικειμενική ενημέρωση κάθε βράδυ στις 8 το βράδυ και υποκειμενικό μαύρισμα κάθε μέρα από τις 8 το πρωί μέχρι το βράδυ. Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού Mega Channel. Έλα κι εσύ, έλα Έτσι, λοιπόν Υπάρχει ένα ωραίο συνδυασμό, έρχεται και το καλοκαίρι και η ενημέρωση μαζί με τι διακόπε μπορούν να ταιριάξουν. Ο Σαμαρά έχει χτυπήσει το χέρι στο τραπέζι. Δεν το χτύπησε ενώ έκανε κάποια δουλειά, το χτύπησε επειδή έκανε διαπραγμάτευση. Δεν το λέμε εμεί αυτό το ανέκδοτο, ούτε να το φανταστούμε. Δεν μπορούσαμε. Το λέει ο Ανδρέας Παπαμιμίκο, γραμματέα του κόμματο. Γιατί η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει διαπραγματευτική γιατί, γιατί ο Αντώνη Σαμαρά μπορεί να χτυπήσει το χέρι στο τραπέζι. Μπορεί να χτυπήσει ο χέρις του τραπέζι για δύο λόγους. Γιατί έκαναν πολλές εισίες οι Έλληνες πολίτες και γιατί αυτή η κυβέρνηση έχει δείξει αποφασιστικότητα και έχει εφαρμόσει αυτά τα οποία έχει υπογράψει. Γιατί ο Αντώνης Σαμαράς μπορεί να χτυπήσει ο χέρι του τραπέζι. να τα το τρεις τελίτσες που δεν είναι η Βουλί. Η φωνή είναι του Σούλτς, του πρόεδρου εκεί του Ευρωκοινοβουλίου. Χτες απέβαλε τον Ευρωβουλευτή του ΚΚΕ, τον Κώστα Παπαδάκη, Επειδή το όλμησε να σηκωθεί πάνω και να πει ότι δεν με εκφράζει, δεν με εκπροσωπεί, δεν γίνεται να με εκπροσωπεί Μαρί Λεπέν. Γιατί κάνανε ένα ωραίο τσουβάλιασμα εκεί. Όποιο δεν ανήκει σε ομάδα θα τον εκπροσωπεί η Λεπέν. Ωραίο είναι όλο αυτό. Ευρώπη βέβαια. Καμία έκπληξη. Όμω σηκώθηκε ο άνθρωπο πάνω. Ναι, δεν τήρησε τι διαδικασίε και του κανόνε, αλλά δεν πρέπει να τηρεί και τι διαδικασίε και του κανόνε όταν σε τσουβαλιάζουν μαζί με την Μαρή Λεπέν. Δεν έπρεπε να γίνει έτσι κι αλλιώ. Το πρώτο ατόπιμα είναι από τον, τον προεδρεύοντα εκεί. Και το δεύτερο ατόπιμα είναι από κάποιον που δεν τήρησε τι όποιε διαδικασίε και του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι οποίοι κανονισμοί και διαδικασίε είναι για να μην τηρούνται, αν εφαρμόζουν και αν επιβάλλουν αυτά που πήγε να κάνει χθε ο Σούλτ. Ο πρώτο που έχει μιλήσει για απολύσει σε αυτόν τον τόπο είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο, ένα ιδιαίτερο άνθρωπο και πρέπει να είναι και τιμή για κάποιον που μιλάει πρώτο για απολύσει σε αυτόν τον τόπο. Έτσι ακριβώ το βιώνει και το σκέφτεται ο Κυριάκο Μητσολτάκη. Εγώ είμαι, Μ πρώτος, πράξη, είμαι ο πρώτο υπουργό, ο, ο οποίο μίλησα. Ναι, μίλησα, ναι, τη ναι. Μάθα, είχα, τόλμησα, τόλμησα να εξτομίσω. Τόλμησα Τόλμησα να τη, τη, τη, λέξη, τη λέξη απόλυση. Μπράβο. Μπράβο. Και ο λόγο γιατί φτάσαμε να έχουμε αυτόν τον όντω προβληματικό για τη λειτουργία τη δημόσια διοίκηση στόχο των 15.000 απολύσεων είναι ακριβώ επειδή στο παρελθόν βαφτίζαμε το κρέα ψάρι. Ευχαριστώ, μαμά. Εγώ είμαι, πρώτος, πράξη, είμαι, είμαι, πρώτος, είμαι ο πρώτο υπουργό, ο οποίο τόλμησαν της... να εξτομίσει τη, τη, λέξη, τη λέξη απόλυση. Μπράβο. Μεγάλη υπόθεση. Και πολύ πρωτότυπο βεβαίω να λες απόλυση. Διότι πρέπει να βρούμε ποιο θέλει σε αυτόν τον τόπο. Και βρήκαμε ποιο θέλει. Κάποιοι υπάλληλοι, ούτε παραπάνω, ούτε παρακάτω, παρακάτω δεν υπάρχουν άλλωστε. Πάντα φταίνουν περίπου οι τελευταίοι, κάπου εκεί ανήκουν και οι υπάλληλοι. Οπότε τόλμησε, είναι ο πρώτο που είπε. Για απολύσεις. Αλλά όταν ήρθε η ώρα να τι εφαρμόσει τι απολύσει και αυτό ο άνθρωπο λύγησε γιατί έχει ευαισθησία, Είναι ευέστιο, να το πούμε κάθαρα. Ο Κυριάκο Μιτσοτάκη, όταν είχε προταναλάβει το Υπουργείο, δεν μπορούσε να κάνει αυτά που ο ίδιο πρώτο είχε τολμήσει να πει. Υπάρχει όμω μια δικαιοσύνη. Ναι, εάν πρέπει να επιλέξω δύσκολη αποφάση πολύ δύσκολη, συζεύω ότι δεν κοιμάμαι εύκολα με αυτέ τι αποφάσει. Έλα. Τι έγινε. Τι για, για κοντά το κοιμάται. Για βάλουμε πρωτολάξιμα. Σε ότι δεν είναι κοιμάμαι εύκολα με αυτές τις αποφάσεις μου, Δεν κοιμάμαι εύκολα με αυτές τις αποφάσεις να νι, να νι, να νι, oh. να Ναι και... είστε σίγουρος γι' αυτό δεν είναι εύκολες Δεν είναι εύκολες γιατί πρέπει να απολύσει χιλιάδες ανθρώπους που έχει διορίσει ο μπαμπά όλα αυτά τα χρόνια που υπηρετεί το δημόσιο βίο αυτής της χώρας και το θεσμό της κουμπαριά. Ο Κυριάκο, μην φανταστείτε, ενδοοικογενειακό είναι όλο αυτό που συμβαίνει. Διώχνει αυτού που έχει προσλάβει ο πατέρα Μητσοτάκη από το 46 που είναι στην πολιτική ζωή του τόπου μέχρι πριν ε, λίγα χρόνια. Στην ενεργό, γιατί στην συνταξιοδοτική παραμένει ακόμα με τι τρει συντάξει που είχε, γιατί είχε τι αντίστοιχε και ανάλογε δουλειέ στο παρελθόν, όπω έχει δηλώσει ακόμη και στην κατοχή που έτρωγε τα τρία συσίτια. Ο, ο πρωθυπουργό τη χώρα μα λέει τι ακριβώ έχουμε καταφέρει σε τον τόπο. Η οικονομία μας θα κλείσει τη φετινή χρονιά με θετικό ρυθμό αύξησης, ανάπτυξης mm, Πολύ ευχάριστο αυτό Δηλαδή περνάει σε αυτό που λέμε ανάκαμψη Τη βλέπουμε αυτή τη στιγμή Για πρώτη φορά μετά από έξι χρόνια μιας επόδυνης ατέλειωτη ύφεσης Μπράβο Και από την επόμενη χρονιά μπαίνουμε πλέον σε ταχύ ρυθμούς, ταχύς ρυθμούς ανάπτυξης για όλα τα επόμενα χρόνια Ο γ από τους ταχύτερους σε ολόκληρη την Ευρώπη Μουσική από τους ταχύτερους σε ολόκληρη την Ευρώπη ανοίξτε δρόμο να περάσουμε στην Πάντα! Στην πάντα. Κορίνο, από τους ταχύτερους σε ολόκληρη την Ευρώπη bravo Το νιώθαμε ότι είμαστε οι πρώτοι στην Ευρώπη και έχουμε του ταχύτερου, αλλά δεν περιμέναμε ότι θα ήταν αυτή η κατηγορία. Ότι σε αυτή την κατηγορία θα είχαμε την πρώτη, άλλα. Για να το λέει ο Πρωθυπουργό, κάτι παραπάνω θα ξέρει, γιατί είναι πρωθυπουργός, Δεν είναι τυχαίο και είναι για αρκετό καιρό. Και από ό,τι φαίνεται θα μείνει τουλάχιστον για κανένα εξάμηνο με πολύ μεγάλη επιτυχία και στήριξη από εκεί που δεν το περιμένει ούτε αυτό και κυρίω ούτε εμεί. Έχει όμω όραμα και αυτό είναι εκεί που είναι. Βεβαίω δεν είμαι τη άποψη ότι οι να γίνουν οι υποδεσπότε τη Ευρώπη. Μπράβο! Αλλά είμαι τη άποψης ότι πρέπει οι Έλληνες να γίνουν τα γκαρσόνια της Ευρώπης. Αλλά είμαι της άποψης, ότι πρέπει οι Έλληνες να γίνουν τα γκαρσόνια της Ευρώπης. Hey, oh, no, right. hey, oh, right. Δεν υπάρχει καμιά αφιβολή ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην καλύτερη θέση μεταξύ όλων των χωρών της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Hey, oh. Εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Πάλι με χρόνους καιρού! πάλι δικά μας είναι. Το τι γίνεται στο Twitter ε, για τη σύλληψη μας γιώτη, δεν χρειάζεται να σας πω περίπου καταλαβαίνετε γιατί είναι και φεδροί όλοι αυτοί εκεί μέσα. Όλα τα βλέπουν αστεία από απόψεις του στυλ η σύλληψη μας στην Ερμού ήταν το happening για την έναρξη των εκτόσεων. Ότι τη χαρά ήμουνα εγώ εκεί, λέει κάποιο και μαζί με το μαζιότι ψωνίζαμε. Με, με ένα συσχετισμό με τι Κυριακέ που ανοίγουν, δεν ανοίγουν τα μαγαζιά και όλα τα υπόλοιπα. Ωραία είναι όλα αυτά. Περιμένουμε να ξεκαθαρίσετε το τι ακριβώ έχει συμβεί. Πώ είναι οι τραυματίε, ποια είναι η κατάσταση των τραυματιών, γιατί είναι ένα από τα σοβαρά, αυτό είναι το σοβαρότερο νομίζω. Και όλα τα υπόλοιπα η ελληνική δικαιοσύνη μαζί με την αστυνομία θα τα διαλευκάνει. Άλλο ένα κακό οδηγείται μέσα για πολλωστή φορά. Και έτσι τακτοποιείται η ζωή ώστε να συνεχίσουμε την ανάπτυξη και το success story και να είμαστε πρώτοι στην Ευρώπη που ακούσαμε λίγο πριν από το Σαμαράκ και τον Βενιζέλο. Εδώ είναι η Ελληνοφρέν, όπω κάθε μέρα: 211-200-8200, τηλέφωνο επικοινωνία. Ξέρετε ποιο σα Mail Μέιλ στέλνουμε στην διεύθυνση στο YouTube: και ο οποίο θέλει να στείλει μήνυμα, γραφειρία. Αλλιενό το μήνυμα του αποστολή στο 54%, 1,23%. Στην Κατέρνα Βουτσάριθμίζει τον ήχο και με την αδικοχαμένη. Όλγα Τρέμι, θα πάμε στι πρώτε διαφημίσεις, η οποία θα θυμηθούμε μια στιγμή πολύ καλή. Κάποιο έπρεπε να μιλήσει για την παιδεία όταν οι αχροί συνδικαλιστέ έκαναν για πολλωστή φορά απεργία επειδή έχαναν σιγά κομμάτια του βασικού του μισθού. Χαρά στο πράγμα, πρωτότυπο σε αυτόν τον τόπο. Και έκαναν την γνωστή απεργία και μέμεναν οι φοιτητέ χωρί παιδεία. Και κάποιο έπρεπε να νοιαστεί για την παιδεία των παιδιών του λαού. Και το έκανε αυτό η φωνή του Κοσμάκη, όπω ακούσαμε νωρίτερα, η Όλγα Τρέμι. Τώρα, Μανώλη, διανύουμε τη 13η εβδομάδα με τα πανεπιστήμια κλειστά. Αν κρίνω από του υπολογισμού του ίδιου του ε. κυρίου Αρβαντόπουλου, προφανώ θα πρέπει να θεωρήσω ότι το εξάμεινο έχει ήδη χαθεί. Κάτι που δεν ξέρω. Δεν, το, δεν, το, δεν βλέπω να το λέει κανένα και δεν βλέπω να το λέει κανένα και προ τα παιδιά. Η Δέσπονα ταράχτηκε. Για είσαι σύμμορη. Και δάκρυσαν οι εικόνε. Τα οποία πλήττονται από μια τέτοια εξέλιξη. Και αναρωτιέμαι ποιο θα πληρώσει το κόστο. Σώπασε, κύριε Αδέσπονα. Και μην πολύ δακρύζεις. Ποιος θα πληρώσει δηλαδή τα περίπου 4.500 ευρώ Σόπασε κύρα δέσπινα που θα επιβαρύνουν τις οικογένειες που τα παιδιά τους δεν σπουδάζουν στην ίδια πόλη με την κατοικία τους Let's. και θα επιβαρυνθούν εξαιτία αυτού του γεγονότος αυτή της εξέλιξης με 4.500. Και εμείς προσπαθήσαμε τις τελευταίες ημέρες να ζητήσουμε απαντήσεις σε κάποια ερωτήματα που θέταμε και αυτό το οποίο εισπράξαμε ήταν κάτι ροχάλες. Hey, oh, no, hey, oh, hey, oh, και αυτό το οποίο εισπράξαμε ήταν κάτι ροχάλες. Hey, oh, Ρεντεβού στα γουναράδικα. Εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώθηκε το δελτίο μας αμέσως τώρα, τα μαύρα μεσάνυχτα Από εμάς, καλό σας βράδυ Ρεντεβού στα γουναράδικα Να καεί, να καεί το τρεις θελίτσες που δέλευε η Ευτυχώ που έβαλε και τι τρει τελίτσε για να μην το πει, αλλά το είπε μετά. Αυτά τη φάγανε η επαναστατική τη δράση, μια που και ο Μαζιώτη τώρα βρίσκεται σε κάποιο νοσοκομείο, μεταφέρεται ή έχει πάει εκεί. Από τα ωραία του Twitter, γράφει ένα μεταμφιεσμένο σε ξηρό. ήταν ο Μαζιώτη για να μην κινήσει υποψίε. Και γενικώ υπάρχει έτσι μια διάθεση μέχρι να ξεκαθαρίσει η ατμόσφαιρα χιούμορ χαβαλαίο, όπω γίνεται βέβαια. Πάντα σε τέτοιε περιπτώσει. Ο Κικίλια είναι μια επιτυχία του Κικίλια, μην το ξεχνάμε αυτό, δεν έχει καμία ανάμιξη ο Κικίλια, αλλά τη χρεώνουμε στον Κικίλια, αν είναι επιτυχία, για να δούμε τι ακριβώ έχει γίνει μέχρι να μάθουμε. Ο Δένδια, που δεν είναι στη θέση του Κικίλια, έχει παραδώσει την Κικίλια, είναι σε άλλο Υπουργείο και έχει ένα όραμα και κάποια στιγμή θα καταφέρει να το υλοποιήσει. Πρέπει βεβαίω να πάμε στη μείωση του φορολογικού βάρου των φυσικών προσώπων, με έμφαση στην ακίνητη περιουσία, διότι. Η οικοδομή κουβαλάει μαζί τη, το ξέρετε καλύτερα από μένα, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι τη επιχειρηματική δραστηριότητα τη χώρα. Πρέπει να επεκτείνουμε τη φορολογική βάση και να πληρώνουν του φόρου όλοι, όχι μόνο λίγοι. Πρέπει, πρέπει να συμβεί αυτό, θα επεκταθεί η φορολογική βάση και θα πληρώνουν του φόρου όλοι, όχι μόνο λίγοι. Όταν γίνει και αυτό υπουργό, κάποια στιγμή και σε παραγωγικό υπουργείο, και όταν έρθει το κόμμα του στην κυβέρνηση, μάλλον θα το υλοποιήσουν γιατί είναι βαθιά πεισμένοι, μα έχουν πει και ότι όντω θέλουν. Να πληρώνουν του φόρου όλοι και όχι κάποιοι. Είναι μια ωραία υπόσχεση, υπόσχεση. Ελπίζουμε κάποια στιγμή, με τη θέληση και του Δένδια και του λαού, βεβαίω να γίνει και αυτό πράξη. Διευθυντά μου. Έλα. Ψάχνω τέταρτο και πρόσεξε τι θα πει. Τέταρτο για τι πράγμα. Πρόσεξε τι θα πει. Δηλαδή, τέταρτο. μπορεί να ψάχνει ένα τέταρτο του χρόνου. Όχι, όχι, όχι. Δηλαδή να, να σου λείπει ένα τέταρτο από το να κάνει κάτι, να ψάχνει τέταρτο για κουνκάν. Μπράβο, μου αρέσει που είσαι συνέτο, μπορώ τώρα να σου πω. Ή για Παρτούζα, πες το καθαρά, τελειώνουμε. Έλα, μωρε, μαλλίκα. Συγγνώμη, ξέφυγα, με ξέρει. 3.800 τη βδομάδα στη Βίλλα Ραγκούση, φίλε μου, για να μπορέσουμε να κάνουμε τετράδα να πληρώσουμε τα 3.800 και το ρεύμα πληρωμένο από παροχή τη Ελλά στην έργα. Πώ το ακούς Ω, ευκαιρία, καλέ διακοπέ. Και χωρί απόδειξη. Ελύνικε, Και, και χωρί απόδειξη. Τι να την κάνει την απόδειξη, σιγά, λε και εκπίπτη. Ευχαριστώ, Αποστολή. Έλα. Έλα, γόρι μου, καλημέρα. Καλά είσαι. Καλά είσαι. Δεν πιστεύω να σε βγάλω απ' το μπάνιο, γιατί αρχίσαι να το σηκώσει. Όχι, όχι, δεν πειράζει. Φύγε από το μπάνιο, αλλά σε γαλλίγες σαπουνάδες, κάνουν καλό, μαλακώνει το δέρμα. Ωραία. Έλα να συμπορέχω μια πρόταση για την απελευθέρωση τη ενέργεια. Τι εννοεί. Έχει απελευθερωθεί ενέργεια χρόνια τώρα. Χρωστάνε, αλλά... κάνουν, καταχρώνται, πάνε φυλακοί, δίνουν κάτι οικολογήσει, βγαίνουν, κάνουν πάρτι στη μήκονο. Μια χαρά πάει η ενέργεια. Λοιπόν, άκου τώρα. Θα έρθουν 20 εκατομμύρια τουρίστε. Θα του αήσουμε φασολάδα να αρχίσουν τα κλανίδια. Θα τα κάνουμε φυσικό αέριο να ζεστανόμαστε το χειμώνα. Πώ σου φαίνεται. Καλό, ενδιαφέρον έχει, αλλά ότι παίρνει σαν δεδομένο ότι θα έρθουν 20 εκατομμύρια τουρίστε, πολύ μ' αρέσει. Ναι, αλλά πρόσεξε και το καλό. Και το καλό για να φυσήξει ένας νέος αέρας στη ζωή όλων μας υπέρθυνα δίπλα σας. Ελά, φίλε. Καλώ ήρθε. Καλώ δηλαδή, γιατί σε έψαχνα να σε βρω το προηγούμενο δεκάημερο που έλεγε, το λέγε θύμιος να πάρετε τηλέφωνο τη να βγάλουμε, ξέρω εγώ. Ένας που δω στην Αθήνα 20 χρόνια περίπου. Πουλιτάρι, καρτάρι. Μπράβο, μπράβο. Όταν λοιπόν είχα πει τότε μου ότι Αθήνα, μου λέγαν όλοι Λάμδα. Α, ε, καλά, πού λέμε... να ξέρω, παιδί μου και εγώ. Εμεί είμαστε πρωτεύουσιάνοι. Έχουμε άλλο στάτου. Είναι τέτοιο, δυνατόν. Δε, δε, δε. Ωραία, πέρασε φάτο, έτσι. Καλά, ήτανε. καλά ήταν. Καλά, ε, καλά ήταν, καλά έτσι. ήταν. Ε, δεν έφαγα όλε τι μέρε καλά, να σου πω την αλήθεια. Α, δηλαδή α, την πατήσαμε κανένα δύο φορέ. Αλλά σε γενικέ γραμμέ καλά. Ωραία. Ήθελα να σου κάνω και μια άλλη. Φάγαμε πολύ ωραίο φαγητό στην ταβέρνα στην παραλία στο Αγιολί. Ωραία. Όπου και να φάω ωραία, έτσι θα λυγεί. Δηλαδή δεν υπάρχει μέρο που να πει έφαγα άσχημα. Έφαγα άσχημα, θα σου πω εγώ. Ε, φαγάσχημα. <ΣΣΣ> τους καημένους, τους φοιτητέ λυπάμαι, που είναι και φοιτητούπολοι... Γιατί στα φοιτητοστέκια το φα είναι λίγο λαχείο άμα σου κάτσει. Κάτι για το μουντιάλι θέλω να σου πω, αλλά τώρα δεν πάει ρεγάμι. Πάει, τέλειωσε τώρα, παιδί μου, στι δουλειέ μα πάλι πιο μουντιάλι Εγώ, τώρα. Κάναμε του άντρε ένα μήνα, εντάξει. Τώρα πάλι <eurs> να ξαναγυρίσουμε στο ξύρισμα τη τρίχα και στο πώ θα κάνουμε <σχ> καλό μαύρισμα. <σχ> τα αγοράκια λέω. Γιατί Ρίχαμε... πιο φελούδι το δέρμα έχουν τα αγοράκια παρά τα κοριτσάκια πια. Ε, θα μάθω να σου πω αυτό που. Τι θε, παιδί μου, και μην πω για εσά τι θελονικέ όλε, τι Λούγκρε. Δύο στου τρει το πόδι στην πένα. Γυαλίζει. Αυτά όμω θα λε όταν είσ Τα λες όταν πάνω. Πού να τα πω, Πάνω, Τα έλεγα και πάνω. <laughs> λοιπόν, πέζει η Βραζιλία με τη Γερμανία, Τροϊ. Τρώει... Πάλι. Όχι, ρε παιδί μου, όταν τα είχε φάει. Όπω έβλεπα το παιχνίδι, θυμήθηκα τον κούρκουλό που έλεγε Το κύμα έδερνε το καράβι 1-0. Ο ατμό, ξέρω εγώ, πάει να σκάσει στα καζάνια 2-0. Τι κάνετε, Μωρέ, όχι άλλο 3-0, 4-0. Δηλαδή έβλεπα το μάτσο και μου έρχονταν σε σκηνή του κούρκουλουλού. Α, ε, τώρα πάει πάλι, όσοι, δεν το βάζω. Όχι, αλλά πάει το, χαλαπάει, ρε γάποτε το και Συντάτε, για θαρά; Ναι, αποστολή. Έλα! Τι θα πάς δεν έχω πει φέτο. Εγώ γιατί θα πάω; Ναι, καλά εντάξει, θα τα Όχι λες; λοιπόν, Ξέρεις σκέφτομαι θα κάνει λέω Σαμαρά, νέα Ιλάδα, νέο κόμμα. Καλοκυριακάτικα; Καλοκυριακά. Ας το κάνει άλλη ώρα παιδί μου και αυτός. Να το κάνει. Και έφυγα το τι να βάλει σύμβουλο εκεί. Πώ είχε τον περισσό παλιά, Ακού. Ναι, τι να βάλει τώρα. Να βάλουμε καραβάνα. Καραβάνα των Σεσαιτείων. <λυμή> σ' άρεσε το αστείο σου, <συμή> ε! Είναι από αυτά είγο, τα σπάνια είγο. τα λίγα που στην εκπομπή τη εκπομπή μα περάσε μα τώρα. Έλα, <συμή> Είναι η πολιτική που εφαρμόζει η Τρόικα. είναι τώρα αυτό, έτσι. Σε όλε τι χώρε τι παρεμβαίνει. Εντάξει το αν αντέχει η οικονομία είναι ένα θέμα, το αν αντέχει η κυβέρνηση είναι ένα άλλο θέμα Αν αντέχει ο Κοσμάκης όμως είναι το πιο σημαντικό θέμα Γιάννη Να μείνει μόνος του Γιάννη είναι η φωνή του Κοσμάκη η οποία σύγησε από χτες. Θα βρει μια άλλη φωνή έτσι και αλλιώς στην ίδια θέση να λέει τα ίδια Που έλεγε για τον Κοσμάκη πάντα ξαναλέω το τι γίνεται στο Twitter Είναι ένα δείγμα βέβαια Ένα πολύ συγκεκριμένο δείγμα, όμω ένα από αυτά τα ωραία μηνύματα είναι ότι δεν είμαστε και τόσο σοβαρό κράτο. Το Μαζιώτη τον έπιασαν αμέσω, στον κροκόδηλο, προσπαθούν να τον πιάσουν 10-15 μέρε. Και ένα άλλο που δείχνει και την κατάσταση γενικότερα, να είσαι αντάρτη πόλη, να σε μπαγλαρώνουν και να καλύπτει τη σύλληψή σου η Χριστίνα Λαμπύρη. Γιατί αυτή τη στιγμή ο έχει συνεχώ κάλυψη με τη Χριστίνα Λαμπύρη. Στον Ευαγγελισμό έχει οδηγηθεί και ο Μαζιώτη και ο αστυνομιακό, ο τραυματέα. Χωρί να ξέρουμε περισσότερα για την κατάσταση τη υγεία του Άδωνη. Άδωνη Γεωργιάδης, που στο τα χώνει στο στρατούλι. Τα κράτη η νέα γίνονται εκεί που τηρούνται οι κανόνε. Αν γυρίσετε όνε εσεί, εσεί, εσεί, είστε το κάθατο. Εσεί είσαι το ασχέρι. Εσείς είσαι εσείς το χάο. Εσεί είστε, η... είστε οι αμόρφωτοι. Εσεί είστε οι αγράμματα. Τι η <laughs> <laughs> Ελλάδα να πάει εκεί, τι Αυτό. Πάρα πολύ ωραία. Έγινε μια διαπίστωση, μόλι την ακούσαμε, ψυχρέμινη και κυρίω. Με σύνεση που διακρίνει το δημόσιο λόγο του Άδων. Έλα, φίλο. Έλα φιλο. Είχα τη μια ωραία παπάρα να σου πω: Ακούω αυτό που σφαζά και με μπουρδέλιο. Έλα, πε μου την παπάρα να ξεριστεί. Τι παπάρα να πω: Όταν ακού για παιδάκια και τέτοια δεν πάνε να κα κα κακ. Του μεγάνω την πακ. Τέλο πάντων, πέρασε καλά. Θε άλλων Ωραία ήταν, ωραία ήταν. Είναι και φεδάκια δεν Ανέφαγα και φεδάκια, επειδή με έχουν γίνει ολόκληρο. Τέλο πάντων, Α... παιδάκια σκοτώνονται στη Βραζιλία για το Μουντιάλ, παιδάκια σκοτώνονται στην Παλαιστίνη και εμεί στην Κοσμάρα μα, φιλέ. Και μην νομίζουν οι μαφιέ ότι η Παλαιστίνη είναι μακριά. Κάποια στιγμή έτσι πως πάμε θα έρθουν και εδώ τα αυτά τα πράγματα. Και τότε... Τι μακριά, παιδί μου, μα, από την Κύπρο φαίνονται τα φόρτα στο βάθο από εμείς. τα μπουρλότα. Και εμεί εκεί στην Ιρβάνα μας φιλέ. Ξεκίνησε ακροδεξιό, τώρα το παίζει δεξιό. Και μόλις τον εδιώξανε από Υπουργό άρχισε να ρουφιανεύει και να καρφώνει. Τι εννοούσε όταν είπε ότι τα λεφτά είναι στο εξωτερικό. Εγώ κατάλαβα για τον Παρμαγιώργο. Καρφώνει τον Παρμαγιώργο στη λίστα Λαγκάρτ. Αυτή τελικά η δεξί είναι τελικά. Αρχίζω και καρφώνει. Γεια σου, Αποστόλη! Γεια σου! Τι κάνεις! Εδώ, επιτέλου, επαναπατρίστηκα! Επιτέλου, πε μου που κυκλοφόρησα τη χρυσέλινική, γιατί έφεγα την πόλη να σα αναζητάω! Σιγά-μωρή! Ο σταθμός ήταν στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης Το ξέρω που είναι ο σταθμό, από κάτω ήμουνα! Μπα! Μπού! Τι φορούσε? Ενάντια και μια μπλούζα! Με είδε? Όχι! Γαμότο! <laughs> Όπω κατά όλη μέρα ρε που. Κάθε σκαράουλα εκεί, αλλά. Κοίτα γκίνια τώρα. Να, να σου έρθω μέσα στην πόλη σου, δείπνα από το σπίτι και να μην καταφέρει. Έλα, Ντέι, δεν είσαι κατυχαία. Καμώ το Στανιόμ είδε κάτι γερδοκόρι απ' έξω, δεν ξέρω αν ήσουν κάποιοι από αυτέ. Παρατηρώ το τελευταίο διάστημα ναι. ότι. Στο επίσημο site σα ελληνοφρένια.gr κάθε 24ωρο κάνουν like κατά μέσο όρο 1000 άνθρωποι. Στο site μα κάνουν like ή στο Facebook. Τι νοεί. Στο site μα το Facebook. Α. Αυτό συνέβη και το σεφατοκυριακό. Για καλό το λε, δεν κατάλαβα. Για καλό το λέω, φαντάσου, αν υπήρχε και η εκπομπή τη παρασκευή ενέργου που θα γινόταν. Είσαι πολύ φύνη. Τώρα είχετε φίλε. Δεν μπορεί να φεύγετε παρασκευιάτικα ξεχνά να ανεβάσετε την εκπομπή. Να μιλήσουμε λίγο τραπέ. Για παρέτησε. Δεν ξεχάσαμε να ανεβάσουμε την εκπομπή. Τι έγινε. Έπρεπε να φύγουμε να πάμε σε μια ταφέρνα να φάμε. Είχαμε κανονίσει, τι να κάνω. Δεν σε πιστεύω. Είστε... Να κάθουμε να περμένο που θα ανέβει η εκπομπή. Δέκα ώρε σερνόταν το ίντερνετ. Είσαι δεφταράκο. Μού είπα ότι θα ερχόσασταν από έρο και έφτασε ο δικό. Δεν πιστεύω. Κοίτα, κοίτα, Δύο είναι αλήθειες Αλήθειες είναι και τα δύο. Ναι. Γιατί πήγαμε από αέρος μέχρι το βόλο που έχει φθηνό εισιτήριο. Μα περίμενε εκεί πέρα μια θωρακισμένη μερσεντέ. θωρακισμένη Εγώ δεν Και φτάσαμε Θεσσαλονίκη από εκεί και πέρα. Όχι κερατά ραπτά μπόμπολα, λέω όχι τόσα διόδια. Θα Ά, σου δώσω για... τα μισά. Έτσι, γιατί γουστάρω από το βόλο και μετά, που κάθε 20 χιλιόμετρα σταματά για διόδια στο διάλογο. Και για τα διόδια 90, με τώρα, δεν θα πιστεύω. Λοιπόν, την περασμένη εβδομάδα, μετά από 5 χρόνια, μια εταιρεία εισήχθη στο χρηματιστή Αθηνών. Ποια! Η ελληνική τεχνοδομική άνεμος του. του, πε να το πάρει το ποτάμι. του Αποκλείεται. Ναι. Καλά τώρα, πώς πήγε και μεν το στόμα μου, ποτάμι και καπάκι μετά είπες μπόμπολα. Άκουσι πτώση. Είδες, είναι η εταιρεία που με την υπογραφή του Μηταράκη πήρε δάνειο 19 εκατομμύρια ευρώ για να φτιάξει ολικό πάρκο και να δημιουργήσει μία θέση εργασίας. Έλα, Αποστολή. Έλα. Βασικά, ήθελα να είσαι πάρα από καιρό, αλλά καλή οργά ποτέ. Δεν πειράζει, βαριέ, η Λοιπόν, κοίτα να δει πόσο μαγικέ είναι οι Έλληνε. Προκρίθηκε η εθνική, όσο πήγε δηλαδή, και βγήκαν έξω και πανηγυρίζαν μέχρι το πρωί. Μέχρι το τελευταίο κουτσοχωριό τη Ελλάδα. Εδώ του παίρνουν τα σπίτια, του κατεβάζουν μισθού, απολύουν, του κόμουν το ρεύμα και κανένα π... δεν έχει διαδηλώσει μέχρι το πρωί να κάτσει εκεί πέρα. Για παίρνουν πόσο Και σήμαστε πόσο τα θέλει ο κόλλος μας τελικά Τι να πω τώρα, τι να απαντήσεις Σε κοιλά, σε κυβικά, μάζα, όγκο, τι να πω Δεν ξέρω τι να πω, έτσι θα πάμε μπροστά μοτ... Να σου πω σε λίτρα γιατί 70% Εμαστε και νερό Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος Έχουμε το λαό, το τρίτο μέρος του Αμέσως πάμε στο μαγαζίνο μετά Γιάννης Παπαδόπουλος για να μάθουμε Ότι ακριβώς συμβαίνει αυτή την ώρα Και στα νοσοκομεία αλλά και στο κέντρο Πέφτουνε βροχή. Εμείς σας αποχαιρετούμε, τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Ήθελα με τον απόστολο να μιλήσω. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι. Ναι. Αποστόλη Ισίδρος από Θεσσαλονίκη. Γεια σου ή σίδερο καρτάσει! ακούω, ακόμη μου πολύ καιρό, όλα μας είναι εργισμένα στο... στο Real ΛΕΦΕΝ. Αλλά προηγούμενο άτομα τον βλάκα του Γιριά εκεί πέρα από όλη γυρνεί. είναι υπουργό, δηλαδή υπουργό. Ο έχει, αικίου, έχει ο Τι, κακό έχουν τα Τι κακό έχουν, ναι, ακριβώς, αυτό Είναι αγαπά... Άλλο νόστιμο, άλλοτε, άλλοτε πικράμωσα. α; τον Βλάκα που τα έχουν διαλύσει όλα και βγαίνει και λέει ακόμα το Μερκελιστή: Οι Γερμανοί μα έχουν κάνει τα τέτοια από το 1914 με του πόντου που διώξανε. Εγώ δεν είμαι πόντιο, εμεί με βιώσιμο. Ποιο είσαι ε. ο Στέλας? Που κατάλαβα, κατάλαβα, να σου πω Τώρα, εντάξει, λες για τη Γερμανία, λες Αλλά, μεγάλη ομάδα Η χαρά του speaker του αγώνα Περίμενε πώς και πώς να κερδίσει η Γερμανία Να βγει το Megachannel από μέσα του Να πείτε καλά Παγκόσμια αυτοκρατορία κτλ Υπερδύναμη και όλα Ένα τίτλο για το βιβλίο του Άδωνι, ρε, θα βγάλει. Το βιογραφικό του Ρουφιάνου. Όσο μιλάω εγώ, εσείς παραγγέλνετε. Και αυτό ε. καλό είναι. Ε. Όσο Λέχι. γράφω εγώ, εσείς παραγγέλνετε κατευθείαν, δηλαδή. Αν κατανάλωση. Ε. Όσο εγώ γράφω, εσείς παραγγέλνετε. Όσο σελίδες προλάβεις. Ε. Αυτό θα γίνει ενδιαφέρον. Τέξει, αυτό. Και όσο που λέει, εμεί σαμα Λέει για εσά, Ο κύριο Απόστολο, ο πάλι. Ακόμα δεν έχετε κάνει δήλωση? Όχι, απλά δεν έχετε κάνει τη δήλωση. Είστε από το 1 εκατομμύριο αυτού. Είμαι ο πλακατζή από το Βόλο και με πήρε ο μεχανικό, ο βασίλη, ο μεχανικό για τα πλακάκια που είχαμε μιλήσει προηγουμένω πριν μερικέ μέρε. Πότε θα έρθετε να βρεθούμε για να περάσουμε τα πλακάκια? Θα τα περάσουμε τα πλακάκια, θα τα τα περάσουμε γίνει δουλίτσα. Ναι, αλλά πότε όμω, έχω τόσε μέρε που περιμένουμε. Καλά, τι περιμένει με την κόλα στο χέρι και σε βαρύνει και το κρατά το άλλο. Ναι, ναι, ναι, για την κολλάρα που μιλούσαμε πριν μερική. Α, ναι, η ναι. κολάρα σου μοιάζει, πε έτσι, ενημερώθηκε, κατάλαβα. Θα τη δει την κολάρα, θα τη δει, α αναλυθούμε, θα τη δει. Θα δει και την κολάρα, θα δει και τον γκριλ. Τον γκριλ? Ναι, σιγά-σιγά με δει και τον πέπε γκρίλο. Το γκριλ θα δει. Ναι, αλλά τον κόλλο θα το φε. Μαζί <laughs> τον <laughs> έχω, πάει σερ <σέρεμα laughs> με τον γκριλ. Α, εντάξει. Έλα ρε Απόστολη, καλημέρα. Θέλω να πω κάτι στι 16 Ιουνίου, μπορώ να σου το πω σήμερα. Δεν με νοιάζει να μεγάλω στον αέρα ή όχι, Λεμπέ... αλλά έχω ανάγκη να το πω, ρε παιδάκι μου, κάπου για το σχετικά με τον Άρη. Θεσσαλονίκης. Τον Άρη, τον Λουχιώτη, εσύ. Λοιπόν, το 1979 ήμουν στη Αμετέωρα σαν ξενοδοχείο. Και είχαμε ένα αθλητικό κομμουνιστή κατά τα άλλα, αλλά κάθε εβδομάδα τα είδαμε το ράλι και την κουστοδία του. Λοιπόν, και ήταν ένα γεράκο, τον είχε εκεί και καλά ότι έκανε καλό το αφεντικό Και κάποια στιγμή με είδε με τον Ριζοσπάτη ο γέρο αυτό και ξανύχθηκε. Και έρχε να είναι 16 του Ιούνιου. Μου λέει αγόρι μου, μισό σαν σήμερα μου λέει κοντά στον Άρη. Φέραν το κεφάλι του Άρη στο Ατρίκαλα και ήμουν απέναντι κρυμμένο και μετά νιώσα που δεν του καθάρισα αυτά τα καθάρματα τον άρκετο, που φέραν τον Άρη και τον του και μετά αυτό τον Ίσου Αυτό είναι το μεγαλείο του κομμουνιστών, αγαπητέ μου φίλε. Αποστόλη Έλα. Έλα αγάπη. Τι κάνει. Καλά, εσύ. Θυστεύω εγώ. Χε, ξέρει ποια είμαι εγώ, με Εγώ λέγω με Αντώνης Σαμαράς. Ρε, ξέρεις ποια είμαι εγώ που να σου εξηγώ. Ποιος είσαι εσύ. Αυτή που με καυσούρα με το παλούρτο. Η μόνη είσαι και με το λες για να σε καταλάβω. Έχει κάψει καρδιέ ο Μπαλούρδο. Να σου πω, τι τώρα θες? που κόψα το τηλεοπτικό, εγώ πού θα τον δω. Το παλούρδο. Ε, ναι. Στην νέα σεζόν, από Οκτώβρη. Αχ, oh. Κάνει τώρα όλο το καλοκαίρι, δηλαδή θα την περάσω με την καύσωνα. Πάρει μια βεντάλια. Και απ' έξω και από μέσα κάψωνα. Και κάνε αέρα στο ναι. Να σου πω, ε, εσύ γιατί φεύγει διακοπέ. Για να κρατήσω αναμένε καψούρε. Γι' αυτό. Ρε Αποστολή, τι μα κάνει τώρα? Κάτι τουλάχιστον να μα κάνει παρέα. Εμεί τι θα ακούσουμε τώρα το, το καλοκαίρι. Τι θα κάνουμε που θα κάτσουμε εδώ στην Αθήνα. Κοντσερν μόλις θα ακούσεις, κονσέρβα άκου κονσέρβα, μπας και συνηθίστε σιγά σιγά να μάθεις oh. άντε γεια τι άλλο έχουμε να περάσουμε εμείς οι άνεργοι τι άλλο, κυβέρνηση Τσίπρα τι θα κάνουμε? κυβέρνηση Τσίπρα λέω, πού να το φανταζώσουμε <laughs> έχεις να περάσεις και αυτό <laughs> πέρα από όλα τα άλλα, έχεις να περάσεις και αυτό <laughs> έλα γεια <laughs> τώρα Μανώλη διανύουμε τη 13η εβδομάδα με τα πανεπιστήμια κλειστά, αν κρίνω